Beep. Γεια γιαشبωστο και καλό φθινόπορο. όπορο. χαρά επίσης με μεγάλη προσοχή τα λόγια ενός ακροδεξιού που κυβερνάει αυτή τη στιγμή μια θράκατος στο επιργίο υγείας, ο οποίος μίλησε για 22 ώρες αναμονή με βάση το reportage της κυρίας Δναξέα. Σε ορισμένα νοσοκομεία στην εφημερία στη Γαλλία, μέσος όρος αναμονήσει 22 ώρες. Και μου πες στο δελτίο σας; ο... Αναμονή 8 ώρες; Μαρίτ, ο... ο... Γαλλία ξέχασε θα μας κάνει. Νε, ξεχάσελα, μας πειω πει παραδοικούς γιοργιάδες, ότι η κινωνική σαπίλα του καπιταλισμού δεν υπάρχει μόνος Στην Ελλάδα υπάρχει και στη Γαλλία και παντού. Συμπερασματικά λέμε έρχονται μαύρα χρόνια και καλά θα κάνουν οι λαοί της Ευρώπη να ξεσηκωθούν και να πάρουν με τις πέτρες τους κάθε είδους αδόνητες, παρανοϊκούς και φασίστες. Λοιπόν, ένα κόμμα που δεν μπορεί να διώξει τον Σπύριτζη, αυτόν τον γελίο ανθρωπάκο που περιφέρεται στα κανάλια και λέει μαλακίε, και ο Ποθήμιο τον παίρνει σοβαρά μια καταγγελία τύπου που έκανε, ε, γιατί έτσι τον βολεύει, δεν μπορεί να διώξει τον Σπύριτζη, αλλάζει όχι μόνο όνομα, αλλά και διεύθυνση και τα πάντα. Δεν αλλάζει μόνο το καταστατικό. Το ξέρει αυτό ο γελίο ανθρωπάκο και περιφέρεται στα κανάλια να μα λέει τι μαλακίε.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 Με πάντα με το σωστό, αγαπητέ. Να σου πω λίγο και επειδή δεν έχω ψηφίσει εγώ τον πολιτικό. Αν έρθει και... ο Τσίπρα έτσι από τον ουρανό. Έτσι όπω με ακούσε, τόσα χρόνια όλου με σ' και έχει καταλάβει περίπου τι λέει ο καθένα και εμεί έχουμε καταλάβει. Θα γύριζα εγώ ποτέ πίσω σε έναν πρώην που με εγκατέληψε. Ναι. Να κα κάνετε. Ναι. Πλάκα μα. Εγώ θα γύριζατε. Σε... Μεγάλη μπουκιά φάει. Τέλο πάντων. Πί... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τον κύριο Αποστόλη μιλάω. Ναι. Καλό εκ μέρου του κυρίου Σολίκα. Του τέλειω. Του τέλειω.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 Έλα, Αποστολή μου. Έλα, Έλα παιδί μου. Ακούω αυτό το Πουπούχο, τον άνθρωπο-άνθρωπο και λέω όλα καλά. Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγεία έχει κάνει προοδό, Είναι καλύτερο από πριν από πέντε χρόνια ή χειρότερο. Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο. Δεν μου λε, παιδιά, δεν του πει ο Βαγκελάτο. Γιατί έχουν γεμίσει η Ελλάδα γεμάτο ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικά διαγνωστικά. Αυτό είναι το υγεία που λέει. Και δεύτερο, τα τρία ευρώ που δίνει σε κάθε εξέταση που πά να κάνει και το ευρώ που δίνει στα φαρμακεία, αυτά δεν τα λέτε. दे दियो Ένα άλλο θέλω να σου πω. Εφέρε με πήρα για μια δημοσκόπηση τι τη ακούμε Και μόλι του λέω ελληνοφρένια, Μέγα. Μου λέει Απόσχρονο, είσαι παραποδόμητα, λέω Ναι, δεν μα κάνετε λέει και μου το κλείσε. <είλυνες> είπε ελληνοφρένια, Μέγα εσύ. <είλυνες> ναι. Τι Μέγα στο Μέγα είμαστε. Ελληνοφρένια είπαρε. Ναι, Μέγα είπε. Όχι Μέγα, αυτό το. Το Μέγα, ναι, το... ναι, τα προπολιτικά, ναι. Εντάξει, <είλυνες> δεν είπα Μέγα για αυτό. Αν είπε Μέγα, γι' αυτό σου πείσα. Ελληνοφρένια, η πω και καλά δυο άλλα που ακού. Και μου το κλείσε. Μου <Πιελίου> λέει δεν μας κάνετε αφού σε πάρα δεν μας κάνετε. Δηλαδή εσένας ακούνε μονάχα κατά ποδομήτα. Όχι αυτούς μετράνε μόνο. Α μετράνε γιατί. Ε, γιατί αυτοί αγοράζουν. Έτσι κύριο δημοσιοποίηση άμα δεν είσαι νεοδημοκράτης δεν σε γράφουνε. Σε σβήνω άμα μπισκαπασόξι. Αμα είσαι νεοδημοκράτης πράδει. σε γράφουνε μετά τις εκλογές. <Τιελίου> Γεια σου, Αποστολή. Κάτσε τη yeah. σεζόν. Ευχαριστώ. Από σειρέα. Τι από Σερέα. Αυτό είναι μια λέξη. Φερέα. Αυτό είναι μια λέξη. Τι μου λε, δεν καταλαβαίνω. Ισέρε, από τι σέρε. Ωραία, Μωρή, και τι θε. Να σου εύχησε. Α, να υπάρχει κομμένο φύλακα Ορίστε. Ακούω εγώμενο μέσα. Άντρα. Καλά, αυτά υποσυζήτηση Μα... είναι όλα. Τι να σε κάνω, δεν σε έχω δω. Αν σε είχα εδώ, θα στο δείχνω. Ποιο? Αν είναι άντρα. Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Α, ε, αυτό λέω κι εγώ. Τι έγινε, τι κάνετε, πώ τα περάσατε το καλοκαίρι. Όλα καλά, μωρέ, όλα Θέλω να σου πω κάτι για τον Άδωνη. Για μένα θα έπρεπε να του γυρίσουμε όλη την πλάτη και να μην του δίνουμε σημασία. Ωραία, αυτή είναι περίεργη. Για μένα του γυρίσει την πλάτη, υπονομεύονται και πάνε παρακάτω. Δεν χάνουν την ευκαιρία να πιάσουν κόλλο. Ανάπτυξη για όλου! Να πιάσουν κόλλο? Αυτό άμα θέλουμε, το πιστεύουμε. Άκου που σου λέω. Τέλο πάντων. Γιατί δεν έχουν δώσει δείγματα γραφή? Έλα τώρα. Του επιτρέψαμε αποστολή και μόνο με αυτό. Αλλά είναι κάποιοι.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 Αυτού του ανθρώπου, ο Άδωνη πρέπει να του πει ευχαριστώ. Καλέ, ο Άδωνη νομίζω ότι του χρωστάνε. Τι ευχαριστώ να πει. Ο Άδωνη θα πει ευχαριστώ. Ο Άδωνη χρωστάνε. Ο Άδωνη που νομίζει ότι του χρωστάνε όλοι και ότι το κάνει όλα τι καλά. Έλα τώρα. Θα πει να ευχαριστώ στο κράτο για όλα αυτά που κάνει. Λοιπόν, μην με ρωτάτε. Πριν μερώνε εδώ πέρα. Ο Σάιτ να προχωράει, είναι όρθιο όζον τη ζωή. Του δώσαμε το δικαίωμα αποστολή. Ναι, αλλά που θέλω καλησπέρα. Καλού πέρα. Τιλεφωνά από Κέρκυρα. Κάκουν έτσι να συμβαίνει. Κυκλοφόρεισε από λίγε μέρε έπρεπε σαν εδώ τα τοπικά νέα ότι κάποια μηχανή προσέκωσε πάνω σε περιπολικό Το οποίο όπω δίλωσε και αρχέ του μέμια ήταν σταθεσμένο. Στηνώ σε επόμενη μέρα κυκλοφορεί βίντεο αποναβάτη σε διπλανή το που φαίνεται το περιπολικό να βγαίνει και να κόβει το δρόμο στι δύο μηχανέ αποτέλεσμα μέρα να πέφτει πάνω σε περιπολικό. Η απάντηση λοιπόν για όλα αυτό από το εκπρόσωπο τη αστυνομία εδώ στην Κέρια βγήκε να μιλήσει αν καλυφύγει ήταν ότι άκουσαν. Ένα παπάκι, δικάβαλο, ήταν δίπλα σε μια μηχανή μεγάλου κοιβισμού, την οποία ανσε το τσακάρι αστυνομικό ότι τρέχανε, άρα ήταν σε κόντρα, ξαναλέω το παπάκι το δικάβαλο, με τη μηχανή τη δικιάβαλη και βγήκε να του κόψει το δρόμο εντελώ συσχολογικά για να σταματήσει τον αυτοσχέδιο αγώνα. Να αποτέλεσμα να πέσει πάνω η μοτοσικλέτα, είκ, το παπάκι μου πάνω στο περιβολικό. Και όλα αυτό μα περνάω κάτι πολύ συσκολογικό και ότι θα έπρεπε να λέμε και ευχαριστώ, γιατί φτιάχνω ότι θα μπορούσαν να κάνουν τρακάρι και να χανουν σκοτάσει τα παιδιά του. Οπότε το γεγονό ότι βγήκε το περιπολικό να σκοτώσει τα παιδιά του είναι κάτι απολύτω φυσιολογικό. Είναι διαφορετικό. Άμα δεν τα καταλαβαίνει αυτά τα θέματα, να μην σχολήσει. Άλλο να σε σκοτώσει ναι. το κράτο, άλλο να σε σκοτώσει ο συνείδητο, ο ιδιώτη. Τι να σου πω, μπορεί να έχει και δίκιο. δεν ξέρω πάλι να το καταλάβει. Έχει αλληλεγγύη κατά τώρα. Τι να δεν νιώθετε, δεν νιώθετε τώρα, εντάξει. Όσο για την ιστορία, ο συνδικαλιστή αστυνομικό είπε ότι θα γίνουν μηνύσει και θα κυνηγήσουν αυτόν που ανέβασε το βίντεο γιατί είναι κομμένο και ραμμένο, λέει στα μέτρα του. Και δεν άφησε ουσιαστικά να βγει αυτό το διήγημα. Σε Λάσο, ότι ήταν στασμευμένο το περιπολικό και πέσαν οι μεθυσμένοι, όχι μεθυσμένοι συγγνώμη, πάνω του. Έλα, Αγόστωλε, μπράβο, ρε με την πρώτη σέφια Τι θε? Εγώ θέλω να ακουστεί αυτόν το... τον Άδωνο να ανασχεθεί τι έπατε 24 Αυγούστου 2013 στο Τσαγκάρι, στο Αμαλία Φλέμπρι, στα Μελήσια. Που πήγαμε να τον προηγουματίσουμε και να ένα παππού πιο μπροστά από μένα και του πετάει το τσάι. Τέτοια θέλει αυτό, αλλιώ δεν καταλαβαίνει. Εντάξει. Σα παρακαλώ, είμαστε κατά τη βία. Μα δεν είναι βία, αυτό που κάνει αυτό δεν είναι βία. Ναι, είμαστε κατά τη βία σε όλε τι πλευρέ. Ε... Αλλά ε, ε, ε, ε, ε, η βία φέρνει βία, ξέρω. Και επίση βία στη βία τη εξουσία. Είναι πολλά. Μπράβο, να σου το έλα, να πάμε σε ζητήμα. non ho la che posso darmi gli aglio e i cipollini per dare una ma nemmeno so che faccio di là c'è per Καλησπέρα απόστολε. Καλησπέρα, φραντ. Πώ είσαι αδελφέ; Καλά. Καλά κι εγώ. Μια χαρά αφού δεν ρώτησε το λέω εγώ. Δεν ένιεια γι' αυτό. Α είμαστε ειλικρινεί. Ναι, σωστό. Μόνο η πολιτική δεν είναι ηλικρινή. Δε Εμεί άμα διαφορούμε για τον συνάντρο, αδιαφορούμε για τον συνάθροπο. Δεν ρωτά. Απλά τα πράγματα. Θα διαφορούν για του γιατρού που πεθαίνουν στην κούραση, λιποθυμάνε, Σε λίγο θα θρυνήσουμε ενακρού και γιατρού. Όχι ότι δε θυνούμε ήδη. Και τα ξανήσει. Η χώρα μα πάντα έχει να φαιτουμε την πρωτοπορία. Ναι, ναι. Πόσο πρόκειται. Να νικηγήσουμε εκεί. Πού να το πάμε, υπερπρώτη, δεν γίνεται Το έχει πει ο Άδωνης Σήμερα είμαστε πρώτοι Πού να το πάμε; υπερπρώτη, δεν γίνεται Τα έχει πει ο Άδωνης, αλλά έχει και τράσος ο άνθρωπος Γι' αυτό χρησιμοποιώ λόγια μεγάλων σοφών Σωστό κι αυτό, σωστό Να το γράψουμε στην ιστορία πως θα μας φάνε τα άγρια θηρία Κι αν με πάνε Τα άγρια θηρία Θα με γράψουν Και στην ιστορία αμύνας, Τι... τα παιδιά διώξαν Έτσι θα okay, να αλλάξουμε ρεπερτόριο? Πάμε, το έχω. Άμε, ωραία, ωραία. Λοιπόν, αρχίσω να χώνω Το δικό ρίχνε, μας το σπίτι κάνουμε. σε άλλους νικιάστηκε. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νικιάστηκε. Σε άλλους νικιάστηκε. Τι μας τη θέα αγκαλιά. Καλό κι αυτό. Αλίτε είναι τα μάτια τραπεζίτε. Σου κάνει. Ποιο τραγούδι είναι αυτό. Δεν αγανακτώ και να πω την πόρτα μου και βλέπω γύρω-γύρω. Όλους μου τους που θέλω να Κάτω από ασφάλτο έχει αλίτες είναι τα μάτια Δεν αγανακτώ Δεν λέω ποιο. Αυτός ένα μηδέν Δικό μου. Κερδίζει εσύ δηλαδή. Η Α, από δε. το πρωί είναι θέμα να ξέρει. Αδελφέ, μόνο αυτό δεν κάνω. Απλά Ολα... Α, κάνει όλα τα άλλα. Και αυτά από το πρωί είναι πρόβλημα. Όχι, όχι, να με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 Καλησπέρα αποστολής. Ναι, ναι. Καλησπέρα από τι κάνει. Καλησπέρα Φιλέ. Θέλω να σου πω να ακούω χρόνια την κόμπε και είμαι πολύ που ξαναρύρνε εδώ για το Σεπτέμβριο. Εγώ και όλο τη χρονιά είχαμε. Σα μποντίζαν αποχέ του Sky. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πού είναι αυτοί οι παλιά, που είναι ο κυρ Βασίλισ να γελάσουμε λίγο. Πού είναι, καλά, περνάει πέρα. και χρόνια. Ε. Κάποιοι σταματάνο να είναι κοντά μα. Πού είναι ο άλλο με του εξωίνου. Του Λίγκα, που είναι το Λίγιο. Ο Τσολία σαν έτσι και ο μεγάλο τότε. Ε, καλά, ο Σολικαστά χιλιάσει τώρα, βέβαια. Παλό πάνω. Κάντε κάθε κυβασικό πόσο. Καιρό έχει να πάρει ο Δεν μπορεί, κάνει τουρνέ στα νησιά. Αν εγώ γυρνάω Σεπτέμβρη, Μετά από δύο μήνε, αυτό γυρνάει μετά από τέσσερις Τελικά το χωράφι το Τίποτα, όχι. Λόγια, λόγια, λόγια. Με το μηχανάκι, Βόλτα σε πήγε. Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, ψεύτικα. Λόγια, λόγια, λόγια. Λόγια ψεύτικα. χωρί σκοπό. Χαμένοι από χέρι, και Επανάσταση να κάνω, νο είναι τα βόλια να ξυπνίσουν τα βοηδοβασίλια. Κι ω τη χάρη σου, είμαι στο βουνό, παρακολουθώ τα ράλια και τώρα στο διάλειμμα έχω πάλι ίτερ Ριδομαλάκια. Ακούω τη σκατοφωνή σου. Δεν πάλαγα μπίστη και ο γρίλο σου. Σα παρακαλώ, θα προσέχετε τη λέτε για τη φωνή μου. Πιλά σα, κολοσσόρια καθήκη. Να προσέχεσαι, εκεί πάρει μπάλακα, ένα αυτοκίνητο. Όχι, ρε, έχω κάτσει καβάτσα, μαλακα, έλα. Α, τα ξέρει, εντάξει, <Κιλιά> <Κιλιά> έλα, γεια.